Κεφάλαιο ΙΓ Σελίδα 902 Στοιχοι 1-6 Κοινωνικέ υποχρεώσει των χριστιανών. 1. Α ομιλήσω τώρα και για μερικά άλλε υποχρεώσει σα. Η προ του χριστιανού αδελφού αγάπη α είναι μόνιμο. 2. Μην ξεχάνετε την φιλοξενία, διότι με αυτήν την μερικοί όπω ο Αβραάμ και ο Λότ αξιώθησαν, χωρί να εξεύρουν ποιου εδέχονται να φιλοξενήσουν αγγέλου. 3. Να ενθυμίστε του φυλακισμένου, σαν να είστε κι μαζί των δεμένοι με τα σαλισίδα τη φυλακή. Να ενθυμίστε του ταλαιπωμένου και κακοπαθούντα, διότι κι εσεί έχετε σώμα φθαρτών, και επόμενων είναι αυτά που υποφέρουν αυτοί σήμερα να συμβούν αύριο και εσά. 4. Α είναι καθόλου τιμημένο ο γάμο και η κήτη του γάμου, ασφιλάστε φυλάσετε καθαρά από κάθε μολυσμόν, διότι του πόρνους και του μυχού θα του καταδικάσει ο Θεό. 5. Η εσωτερική διάθεση στις ψυχής σας ας είναι αφιλάργυρος και να είστε ευχαριστημένοι με εκείνα που έχετε κατά το παρόν, εμπιστευόμενοι τους εαυτού σας στην Θείαν Πρόνοιαν, διότι αυτός ο Θεός είπεν «Όχι, δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω ποτέ». 6. Ωστε με το θάρρος που μας δίδει η πεποίθηση στην υπόσχεση αυτήν του Θεού να λέγομεν «Ο Κύριος είναι βοηθός μου και δεν θα φοβηθώ». Τι θα μου κάνει οποιοσδήποτε άνθρωπος;